Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στον Art.fm στους 90,6 και στην εκπομπή ΑΕ που μόλις τώρα άναψε το φιτίλι. Καμιά φορά δεν θέλει να πάρει αμέσως μπρος, ξέρετε, να ανάψει η φωτιά, αλλά εμείς επιμένουμε. Μουσική και επιμένουν επιμένουν φυσικά. Λοιπόν, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα, μαζί σας έως τις 2:30 το μεσημέρι. Μέσω της ε, συχνότητας του ArtFM 90,6, αλλά φυσικά και μέσω της ιστοσ, ιστοσελίδας, εκπομπή αε.gr. Έχετε δύο επιλογές για να μας ακούσετε. Διαλέγετε την καλύτερη. Και φυσικά να πούμε και τις επιλογές σας για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ε, κλασικά μέσω του email εκπομπή αε.gmail.gr. E, com, ή μέσω μηνύματος e, SMS δηλαδή στο 54344 γράφετε e επαμ και ενώ και το μήνυμά σας και να υπενθυμίσω ότι έως αύριο το μεσημέρι e, έχετε την, όλο το περιθώριο όποιος θέλει να συμμετάσχει στην κλήρωση που θα κάνουμε για τα πέντε βιβλία του Δημήτρη Καζάκη την ελληνική πομπία μπορεί να αποστείλει μόνο μέσω SMS γίνεται παιδιά η... Συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι λοιπόν ΕΠΑΜ κενό Τη λέξη βιβλίο και το όνομά τους Το 54 Έως αύριο το μεσημέρι Πέντε θα είναι η τυχεροί Πέντε είναι τα βιβλία Είναι η ελληνική πομπή από τις εκδόσεις ε, Ποντίκη ε, Είναι μια συλλογή Από παλαιότερα άστρα του Δημήτρη Καζάκη Αλλά όλα νομίζω ότι είναι πιο επίκαιρα από ποτέ Δείχνουν πως στάσαμε μέχρι εδώ σε πολύ απλά ελληνικά όπως λέω εγώ για τον καθένα είναι πάρα πολύ εύκολο να το διαβάσει ε, και νομίζω ότι όποιο δεν το έχει είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να το αποκτήσει και να μάθει πάρα πολλά πράγματα που σήμερα μπορεί να αισθάνεται να τα και να αισθάνεται λίγο ότι είναι εξωγήινα, για να δει όλη αυτή την πορεία πώς διαγράφτηκε και ότι επίσης νομίζω δεν θέλω να τα γένεια μας αλλά να δει ότι υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι, όχι εκ των υστέρων προφίτες <χαι> από την αρχή τα είχαν διαπιστώσει, τα είχαν διαγνώσει, τα είχαν γράψει και φώναζαν για αυτά Λοιπόν, να πω ότι από χθε και κάτι άλλο σας την εκπομπή. Σε αυτή την εκπομπή που στηρίζεται μόνο σε εσά, δεν έχει χορηγούς. Ξαναβγήκε στα Ριτζιανά λόγω της δικής σας επιμονής και αγάπης και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Μέσω λοιπόν της ιστοσελίδας εκπομπή αε.gr, ε, όποιος την επισκέπτεται θα δει ότι υπάρχει πλέον και η δυνατότητα ε, κατάθεσης είτε σε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα ή μέσω ε, ενός ε, donate, δηλαδή ε, μέσω ηλεκτρονικά μπορεί να συμβεί αυτό ε, στήριξης ε, αυτής της εκπομπής ε, καθώς όπως είπα και πριν η εκπομπή δεν στηρίζεται πουθενά αλλού θέλοντας να παραμείνει ανεξάρτητη φωνή έτσι, παρά μόνο στη δική σας δύναμη τη δική σα βοήθεια και συμπαράσταση. Και γι' αυτό συνεχίζουμε. Λοιπόν, ε, Δημήτρη, πα καλημέρα. Νομίζουν τόση ώρα ε, δεν ε, θα, θα νομίζουν ότι ξέρει. Δεν είσαι εδώ, τη και τα λοιπά. Λοιπόν, ε, θα, ξέχασα να πω ότι αύριο πληρώνει. Ο Δημήτρη αύριο γιορτάζει. Και όσοι σε γιορτάζουν ξέρει, δίνει τα βιβλία. Δεν δέχεται δώρα. Δίνει δώρα. Λοιπόν, είναι, ναι, μια καλή, πολλά, νομίζω, ναι. Σαν, ναι. είναι μια καλή ε, ευκαιρία για χρόνια πολλά. Ναι. Λοιπόν, ε, δεν σε βλέπω σήμερα πολύ κεφάτο. Όχι, δεν είναι θέμα. Εντάξει, σήμερα έγραφα τον άνθρωπο για το, για το χωνί. Και αυτό το περιμένουμε. Το επαιτειακό. Το επαιτειακό όχι, ήταν το κανονικό άνθρωπο. Α, α, α έχεις δύο δηλαδή στο χωνί. Ναι. Αυτή την, την Κυριακή. <συριακή> το ενδιαφέρον στην όλη ιστορία είναι ότι mm -hmm. και ήμουν να διαβάζω τι λένε και τι γράφουν α, οι διάφοροι σαβουροκυβερνήτες αυτής της χώρας και εντάξει δεν είναι και ιδιαίτερα καλό. Σε τι αναφέρεται το δεύτερο άθρο. Το πρώτο ξέρω ότι αναφέρεται στο... είναι πετιακό και έχει να κάνει με το Μεταξά και ό,τι το ε, ναι. Λοιπόν, το άθρο το άλλο εξα... ε, παρουσιάζει καταρχήν τις mm -hmm. ε, το non-paper, το οποίο βεβαίω κανένα δεν yeah. το έχει πάρει καμπαρή. Αυτό που αναφέρα... αναφέραμε yeah. εμεί λίγο yeah. βέβαια ήταν yeah. ναι, το. το... το... Προσπαθήσαμε να αναλύσουμε, yeah. το αναλύσουμε, προσπαθήσαμε να το αναδείξουμε όσο γίνεται. Κανένα δεν το σχολιάζει, κανένα δεν το λέει. Δεν συζητάει γι' αυτό. Καθότι βεβαίω να πούμε και μια είδηση, yeah. η... το μνημόνιο που υπέγραψε ο κ. Στουρνάρα με την Τρόικα κυκλοφορεί ήδη στο διαδίκτυο. Οι Έλληνες βουλευτές μπορεί να μην το ξέρουν, οι Έλληνες πολίτες δεν το ξέρουν, αλλά τα ξένα μέσα μας της ενημέρωσης και ειδικά τα ειδικά μέσα μας της ενημέρωσης το έχουν βγάλει στο διαδίκτυο, στα γλυκά, καθότι είναι η εθνική μας γλώσσα. Μάλιστα. Ο Σονούπο θα γίνει και δεύτερη ε, η εθνική μας γλώσσα τα γερμανικά. Ότι όλες αυτές οι συμφωνίες στα αγγλικά υπογράφονται. Ναι, και τώρα ναι, μετά υπάρχει μια, γλώσσα, μετα... υπάρχει μια ελεύθερη μετάφραση. Μετά έρνεε, ξέρεις, πάρει στο Υπουργείο Ιστορικών και mm. με ένα πεντάδραχμο, πεντά ευρώ ας πούμε, κάνει μια μετάφραση πλάκας. Λοιπόν, στα αγγλικά και στα γερμανικά. Δεν, τα ελληνικά θα εξαφανιστούν ο Σονούπο ναι. και από την παιδεία μας και θα έχουμε επιλογή τουρκικά ή Ιταλικά ή Αραβικά εξατάτε δηλαδή το... Μα, σε ποια πο πο χώρα αφοριζόμαστε λοιπόν ε, έτσι αλλιώ. το μνημόνιο αποδεικνύει ότι έχουν περιληφθεί όλοι οι όροι του non-paper μέσα ναι. Εντάξει. ναι για τον κύριο Φώτη Κουβέλη δεν υφίσταται θέμα αυτός ασχολείται με τα αν το όριο συνταξιοδότησης ναι, ήταν... θα πάει στα 67 ή όχι δεν τώρα ενδιαφέρει το γεγονός ότι θα υπάρχει σύνταξη για αυτούς που θα τις σύνταξιοδοτούνται. Όχι. Τις έχουμε κόψει και προβλέπεται να κοπούν ουσιαστικά από το 2013. Λοιπόν, δεν είναι καμία σημασία αυτό. Δεν είναι καμία σημασία βεβαίω ότι, ότι οι περιφέρειες της χώρας θα εκχωρηθούν και θα προσαρτηθούν από ομοσπονδιακά κράτη της Ευρωζώνης. Ποιο είναι, είναι αυτά τα ομοσπονδιακά. Είναι πολύ συγκεκριμένα ομοσπονδιακά κράτης ο Μποσπονδιακός κράτος είναι η Γερμανία Ισουστά. και η Ισπανία mm -hmm. το Βέλγιο mm -hmm. ξέρω εγώ να, να προσαρτήσει το Βέλγιο η να Ισπανία. προσαρτήσει η Ισπανία η Ισπανία τώρα στην κατάσταση που είναι που δεν ξέρω αν θα υπάρχει αν θα έχει αύριο η Γερμανία ναι. λοιπόν, ε, και δεν ξέρω και εγώ ποια, ποια άλλα κράτη θα υπάρξουν θα, ή θα γίνουν όμως πορδιακά ναι. όπως πουχου Τουρκία δεν είναι ομοσπονδιακό κράτος. Όχι. Αλλά, αλλά κάτι εσύ... μου λέει ότι πολύ σύντομα θα γίνει. Πώς μπορεί να είναι μετατραπή... Κάτσε τώρα. Είναι ρωτάσια. πολύ απλό. Ναι. Αν σου δημιουργήσουν Αμερικανία ένα κουρδικό κράτος. Mm -hmm. Προτεκτορά το δικό τους. Και στο βάλουν ε, σφίνα. Εκεί και σου κάνουν μια ομοσπονδία. Έτσι για να είναι όλοι ηρέμοι και ωραίοι. Mm. Λοιπόν. Ε, και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Βεβαίως... Ε, ο κλειστό λογαριασμό, ο οποίο από εδώ και μπρο θα πηγαίνουν τα φορολογικά έσοδα, κυρίω το ΦΠΑ, να ένας ένα λόγο για να μην ξαναπληρώσουμε ποτέ ΦΠΑ. Έτσι. Γιατί θα πηγαίνει στο λογαριασμό υπερπίστω και πατρίδο. Δηλαδή υπέρ δηλαδή. Αυτό να αντακούνε κυρίω οι μικρομεσαίε επιχειρήσει που έχουν στενάξει με αυτό το θέμα του ΦΠΑ. Όχι μόνο, αλλά και οι Έλληνε πολίτε, καταναλωτέ, οι οποίοι υπάρχει και πληρώνουν, και ΦΠΑ, ΦΠΑ. πληρώνουν και ΦΠΑ. ΦΠΑ και παίρνουν απο, αποδείξει. Να κλείσουμε μια συμφωνία μεταξύ μα. Ναι. Να εξαφανιστεί ο ΦΠΑ. Να δημιουργηθεί μια ε, σχέση πιστοσύνη ανάμεσα στον ε, καταστηματάκι, του μικρομεσαίου και τον πελάτη του. Να μειώσει τη τιμή κατά 23% που έχει φορτώσει λόγω ΦΠΑ και να δώσει τη δυνατότητα να μπορεί να γίνει η συναλλαγή εκτό ΦΠΑ. Τώρα σε αυτή τη δεδομένη σε θερών, ας, θερών, ας, ξέρω, ξέρει σε ρωτάω, πώ ο, ο, ο επιχειρηματία που πρέπει μετά να τον αποδώσει αυτό το ΦΠΑ. Δεν θα τον αποδώσει εφόσον το δεν κάνει τζίρο. Δεν θα κόβει αποδείξει άρα δεν έχει τζίρο. Α, να γίνονται λοιπόν, να γίνονται οι πράξει, αλλά χωρίς τις αποδείξεις. Ακριβώ. Να πάμε σε, ένα, σε κάτι τέτοιο. <χω> Μάλιστα. Και επειδή αυτοί θα βάλουν τεκμήριο δαπάνη. Θα αρχίσουν να φωνάζουν όσοι θα ακούσουν τώρα, ξέρει, κάποιοι συγκεκριμένοι τύποι. Φοροδιαφυγή, φορο. Είσαι υπέρ τη φοροδιαφυγή. Ναι, είναι υπέρ τη φοροδιαφυγή. Και, της α... και αυτά πληρώνει τώρα ο ιστορία... πολίτη, θα λένε κάποιοι. Λοιπόν, γιατί στην ιστορία η φοροδιαφυγή ήταν το πρώτο μέσο διεκδίκηση δημοκρατία. Έτσι λέγανε οι Αμερικανοί επαναστάτε. Λέει, ναι. όχι φορολόγηση χωρί αντιπροσώπευση. No taxation without representation. Ωραίο αυτό είναι το Λοιπόν, ε, και εγώ θα λέγα, α πούμε, όχι φορολόγηση χωρί αντιπροσώπευση, χωρί. Α, α, αντιστάθμιση mm -hmm. και χωρί βεβαίω να, να ξαναγυρίζει πίσω σε εσένα mm -hmm. στην έννοια του έθνους δηλαδή και του κράτου η φορολογία. Mm -hmm. Μέχρι να ενταλήσουμε αυτά τα πράγματα κανένα φόρο. Πάντω αυτό με το ΦΠΑ δεν έχει, όχι, δεν έχει καμία λογική. Τώρα στο δικό μου το μυαλό δεν έχει καμία λογική. Το ΦΠΑ oh. το πληρώνω εγώ, εσύ, δηλαδή θέλω να πω επιχειρήσει και να πηγαίνουν σε αυτό το αμείο το, το ΦΠΑ. Βεβαίω. Βεβαίω γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά. Όπω μα είπε ο κύριο Τουρνάρα με το όνομα, 90 δισεκατομμύρια προβλέπεται να πάρουμε ακούμε ω δάνεια. Ναι. Έτσι. Ναι. Τα 90 δι mm -hmm. θα πέφτουν ευροχή. Και άρα πρέπει να δεσμεύονται τα, τα έσοδα του δημοσίου προκειμένου να πληρώνονται τα επιπλέον. Τώρα που θα σου έχουν και επιπλέον τον έλεγχο στο δανεισμό, στο μάλλον συγγνώμη, στα στον τρόπο δανεισμού του ελληνικού δημοσίου θα σου ελέγουν ακόμη και τα 11 γραμμάτια έτσι που σημαίνει ότι τα επιπλέον έσοδα θα είναι για τον θα είναι ε, πάλι για του τοκογλήφους το ποτογενές πλεόνασμα όποτε και, και αν και παραχθεί και, αν και εκεί θα πηγαίνει στον ειδικό κλειστό λογαριασμό, το οποίο θα το διαχειρίζει αποκλειστικά η Ευρωπαϊκή Τρίκη Τράπεζα να. όλα αυτά συν την ρήτρα δαπάνων, περικοπής δαπανών όποτε διαπιστώνεται απόκριση από τους στόχους θα υπάρχει οριζόντια περικοπή δαπανών με βάση το ποσοστό της κάθε δαπάνης στο συνολικό στο συνολική τακτική δαπάνη του προπλογισμού δηλαδή ας πούμε αν έχουμε 10% δαπάνες για την παιδεία έτσι και 40% μισθούς θα κοπεί κατά 40% η μισθή και κατά 10% οι ταπάνες παιδείας ανάλογα πράγμα, ναι. αυτόματα χωρί. αυτό Α. σημαίνει δεν υπάρχει απόφαση θα γίνει τα αυτόματα mm. και για να το εξασφαλίσουν αυτό mm -hmm. ζητούν θέσεις κλειδιά στο ελληνικό κράτος ως που θεσμοθετημένα δεν θα είναι υπό την διακυβέρνηση της χώρας ούτε θα είναι με Έλληνες υπευθύνου. θα είναι λοιπόν ξένοι επίτροποι ναι. αυτούς που θα έχουν διορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτοί που θέλουν οι... αυτοί Ευρωπαϊκή και που δεν θα είναι, λέει, υπό την, την, την, ε, την ε, εποπτεία τη πολιτική εξουσία. Πού θα λογοδοτούν. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στου δανειστέ. Ναι. Λοιπόν, αν αυτό δεν είναι κατοχή, δεν ξέρω τι είναι. Και, βεβαίως... και αυτό το έχουμε υπογράψει να το τονίσουμε. Παρά το γεγονό ότι βγαίνει ο κύριο Κεδίκοβλου και μα διαβεβαιώνει εδώ και δύο μέρε, αυτό δεν γίνεται καμία συζήτηση, Δημήτρη, δεν θέλουμε να το ανοίξουμε αυτό, ότι δεν το αποδεχόμαστε ότι δεν το συζητάμε καν το συγκεκριμένο λοιπόν, ότι είναι κάτι που δεν το συζητάμε ναι, ναι, ναι. το έχουμε υπογράψει, το έχουν υπογράψει. όμως αυτό, το προηγούμενο Φεβρουάριο. και να σου πω και κάτι άλλο με βάση το αγγικό κείμενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή από τα ειδικά μέσα μας και mm -hmm. το ενημέρωση όχι όπλα το έχουν υπογράψει παλιά στους εφαρμοστικού νόμους το υπέγραψαν και εδώ και στο μνημόνιο στο νέο δηλαδή, στη συμφωνία τη Τρόικα. Υπάρχει δηλαδή και νεότερη Βεβαίως, γιατί ανανέωση. Γιατί περιμένουμε, αναμένεται της θεσμική, αυτής. θεσμική κατοχήρωση του ρόλου αυτών των επιτρόπων μέχρι το τέλο του 2012. Αυτό δεν πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Τι πράγμα? Ε, ποια Βουλή ακριβώ? Δεν μου, δεν πρέπει και να συζητηθεί <laughs> στη Βουλή αυτό να περάσει Μπροστά στην κατάσταση που υπάρχει σήμερα στη Βουλή, αυτό το πράγμα που ονομάζεται Κοινοβούλιο οχριά η φιλελευθερωποίηση Μαρκεζίνη της χούτας Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η φιλελευθερωποίηση Μαρκεζίνη επί Χούντας, επί, επί αιτιές, αν το βάλουμε κάτω να δούμε, ναι. είχε μεγαλύτερου βαθμού κοινοβουλευτισμού από ό,τι έχουμε σήμερα. Ναι, ότι εκεί πηγαίνουμε αντίστροφα. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, να... να το δούμε και διαφορετικά. Τότε, οι λεγόμενες δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις, Αμήθηκαν τη φιλεθεροποίηση Μαρκεζίνη. Και είπαν, η Χούντα δεν μεταρρυθμίζεται. Ανατρέπεται. Σωστά. Βεβαίως, αν δεν υπήρχαν και αν τα παιδιά στο πολυτεχνείο και με τις μεγάλες αγαπητικές διαδηλώσεις που κάνανε εκείνη την εποχή, μάλλον θα βλέπαμε κάποιες ηγεσίες της Αριστεράς να τρέχουν να συμμετάσχουν στη φιλεθεροποίηση Μαρκεζίνη. Τους προγόνους των σημερινών ηγεσιών τη Αριστεράς. Λοιπόν, αλλά βέβαια με το λαό, ο λαός με το αίμα του έδωσε το, τη, τη διέξοδο τότε. Σήμερα βέβαια μπαίνει το εξή δίλημα. Εγώ τουλάχιστον mm. δεν το έχω το δίλημα. Προφανώς για να αποτραπεί αυτό το πράγμα Έτσι θέλουμε μια κοινωνική εξέγερση η οποία να προτάσει το ζήτημα της Εθνική αντιστατρισίας και κυριαρχία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Εκτός βέβαια και αν περιμένουμε να γίνει η μαζική εξόδουση του λαού με τα μέτρα αυτά που παίρνονται, με τι μειώσει και όλα αυτά, που έτσι αλλιώ έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σωστά, Βέβαια. το μέσο και οικογένεια, να ακοτηριαστεί ο εθνικό κορμό τη χώρα μέσα από τι παραχωρίσει και χωρί και προσαρτήσεις περιφερειών και Δήμων, και αφού γίνουν όλα αυτά, τότε να αντιληφθούμε το τι συνέβη και να πάρουμε τα βουνά όπω οι πακούδε μα και να απελευθερώσουμε τη χώρα με το όπλο στο χέρι. Εκτός να. βέβαια, υπάρχει βέβαια και η λύση του Ραγιά. Mm. Του Ραγιά, που mm. στις σύγχρονη διάλεκτο, πολιτική και οικονομική διάλεκτο των α, τεχνοκρατών της Αγοράς, mm. ονομάζεται πολίτης του κόσμου ή ευρωπαίος. Καυστικό αυτό. Δεν Εγώ δηλαδή... θα λέγα να το προχωρήσω ακόμη περισσότερο. Ναι. Μήπως τελικά ήρθε η ώρα Εγώ το απευθύνω σε όλους τους ακροατές Φίλους, φίλες Όλους αυτούς που υποτίθεται ότι έχουν Σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο ή Και αυτούς που έχουν Ακόμη φοβούνται mm -hmm. Ρε παιδιά μήπως ήρθε η ώρα Αυτός ο τόπος να γυρίζει Στη φυσική του κατάσταση Δηλαδή Δηλαδή αν το πάρουμε ιστορικά Χρονικά δηλαδή Ποια ήταν η φυσική κατάσταση αυτού του τόπου να είναι υποκατοχή να διάζεται από κατακτητές αμέτρους του αμέτρους έτσι; άρα η φυσική του κατάσταση μήπω είναι να διάζεται από κατακτητές και ήταν παραφύσι τα 182 χρόνια ελευθερίας που του δώσανε κάποιοι πώς το, πώς το είπε ο, ο μέγας αυτός ο της πολιτικής μας μέγας Ποιο με λέμε, λέμε, Μεγάλη Ντουλάπα. Μιζελό, Όχι. Υπέσαι μεγάλη Ντουλάπα, συγγνώμη. Τώρα ο, και υπάρχει το... και πιο μεγάλη Ντουλάπα. Ο Πάγκαλο. Τον ο έχω για χάσει αυτό. Όχι του αγωνιστέ όταν ε, ρακέντητη και αγράμματη Να, κτλ. Ναι, ναι, ναι, έχει ναι, πει τόσο ε, πολλά. Σωστά, ε, το έχει πει και αυτό. Έτσι, mm. Μήπω το παιδί μου είναι παραμφίσι τα 182 χρόνια. Τι είναι 182 χρόνια μπροστά σε σε με αμέτρους εορτασμούς σκλαβιάσει και κατακτητών mm -hmm. μήπως yeah. τελικά το σαράκι έμεινε και το παραφύσι το παραφύσι κλείνει κάπου εδώ. Κοίταξε εγώ καταλαβαίνω αυτό το ερώτημα που βάζεις και καταλαβαίνω λίγο τι μία... δηλαδή, Αν θέλεις καμία φορά. Καμία φορά. Άκουε χθες, Α, λίγο από το όπως πηγαίνει όλη αυτή η ιστορία στην καθημερινότητά μας. Τουλάχιστον εγώ, ενώ έχω την αλπίδα και θέλω να ελπίζω, δεν είναι αισιοδοξία θα γίνει κάποιος, τα κάνει, ότι εμείς οι ίδιοι θα αντιδράσουμε και ότι κάνουμε βήματα. Κάποιες στιγμές αισθάνομαι, βρίσκομαι σε κάποια παρέα, βρίσκομαι... Σε κάποιο σπίτι, σε κάποιο στο δρόμο, σε κάποιο μαγαζί, ε, πιάνω τη, τη συζήτηση. Βλέπω και έναν άλλον κόσμο και να ρωτιέμαι αυτό που αναρωτιέσαι εσύ μέσα μου. Ότι βρε παιδί μου, κοίτα τελικά ξέρω, τι παιδί. θέλουμε, μήπως θέλουμε να είμαστε ε, είναι, ναι. στη φύση μας, να είμαστε υποδουλωμένοι. Ε, Δεν το βλέπουμε μπροστά μας. Κοίτα, σκέψου το και λίγα εκεί. Αλλά. Στα 182, πριν πάμε στο αλλά, ναι. στα 182 χρόνια, Mm. Σκέτη ταλαιπωρία ήταν αυτή η ιστορία τη ελευθερία. Δεν ήμασταν ήσυχοι. Σκέψη από πώ έχουμε περάσει έτσι. Ναι, ναι αυτό λέω. Ναι, Καθρέ και λίγο αυτό ο λαό καλούνταν να απελευθερώσει ξανά τον τόπο του ναι, ή να αντιμετωπίσει ναι, ναι. εσωτερικέ και εξωτερικέ απειλέ σκλαβιά και ουλευτική Και ξανά μάνα, και ξανά μάνα, Και να χύνει αίμα και να απαγωνίζεται. Ταλαιπωρία σκέτη δεν γίνεται. Δεν λέμε καλύτερα να πάμε να ησυχάσουμε, να φορέσουμε ήσυχα ήσυχα τι αλυσίδε μα και να κάτσουμε στη γωνία μα. Στο κάτω κάτω τη γραφή. Εγώ συναντάω όλο και περισσότερου γιατρού mm -hmm. οι οποίοι, για παράδειγμα, συνεχίζουν να παίρνουν φακελάκια αυτή τη στιγμή. Εκμεταλλευόμενοι το αδιέξοδο του το, το, το, το, το ανθρώπου. Mm -hmm. Και δεν του έχει σκοτώσει κανένα ακόμη. Σου λέει εντάξει, παιδί μου, και με το καθεστώ κατοχή και και διάλυση φακελάκια τα παίρνω. Θα έχω και τη Χρυσή βγει να με προστατεύει. Mm. Καμία επιδοτησούλα δεν θα αρπάξουμε. Ρουσετάκι, επιδοτησούλα. Έσπα, κανένα δανειάκι δεν θα οικονομήσουμε. Καφετέρια δεν θα έχω να την αράξω την αρίδα μου. Να χαζεύω και ποδόφερο. Yeah. Yeah. Θαυμάσια θα είμαστε. Γιατί να αγωνιστούμε, Για ποιο λόγο. Mm -hmm. Δεν βλέπω το λόγο δηλαδή Όχι εσύ Θέλω να πω δηλαδή ότι τα 182 χρόνια Ελευθερίας αυτού του τόπου Ελευθερίας που κόστισε πάρα πολύ Σε αίμα, σε ζωές, σε αγώνες, σε πολλούς αγώνες. Μήπως τελικά ήταν μια απίστευτη λεπορία Που μας έβγαλε από τη φυσική κήτη Αυτού του άθλιου έθνους Από τη φυσική κήτη Που είναι σκλαβιά Ο δεν υπάρχει κανέναν. Η φυσική, του, η φυσική του κατάσταση δεν είναι ο Δεν ξέρω εγώ σκύνεβια... ερωτήματα βάζω. Γιατί βλέπω σε... ειλικρινά βλέπω ορισμένες καταστάσεις οι οποίες με προβληματίζουν. Πώς α πούμε δέχεσαι σαν mm. συμβολεογράφος να παίρνει 50 ευρώ yeah. για κάθε γράμμο ή να πληρώνει ο άνθρωπος αυτός κάθε ληξιαρχή του πράξη με 50 ευρώ συμβολογραφική πράξη, α πούμε, μόνο και μόνο για να σε εξαγοράσει το κάθε στους κατοχής και εσύ το δέχεσαι. Σωστά. Πώς δέχεσαι σαν μηχανικός να πας να δίνεις πιστοποιητικά άνεφα μόνο και μόνο για να εκμεταλλευτείς την ανάγκη του άλλου να νομοποιήσεις το αφθέρετό του ή το... να, να αγοράσεις σπίτι ή να κάνει οποιαδήποτε αγοραπολισία, μόνο και μόνο για να σε κρατάει τα ήσυχα και να σου λέει κάτσε εσύ είχαμε να ενισχεσκλείς και το μάτι και όλα, θα σου οικονομήσω εγώ καμιά mm. ιστορία για να μην ξεσηκωθείς. Αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνω. Να σου πω Δημήτρη, δεν συνέβαινε και στη Χούντα αυτό. Δηλαδή, καμιά φορά εγώ μιλάω, διότι τότε, εντάξει, εκ των πραγμάτων δεν θυμάμαι ιδιαίτερα τα πράγματα εκείνη την εποχή. Ε, και μιλάω, α πούμε, με ανθρώπου που ζούσανε εκείνη Λε, την εποχή. Σε... Και μου λέγανε, καμιά φορά μου λένε, Ελαβρά Γεωργία, ποιο λαό, μειοψηφία ήταν αυτοί που αγωνίζονταν και ήταν στα ξερονίζια κτλ. ή περισσότερο μου λέγανε δουλειέ με τη Χούντα, από ανθρώπου, οι οποίοι ξέρει, είναι προοδευτικοί, Στον θέλω να πω άνοιχτοι κτλ. Και, και μου λέει, οι περισσότεροι δουλειέ με τη Χούντα. Είχαν συμβιβαστεί, τα είχαν βρει. Το... Ε, Βεβαίω, χωρί το λαό τους... δεν θα μπορούσε να υπάρξει ανατροπή τη έτσι. Ναι. Δεν το κάνει κάποια βιοσφία αυτό. Απλά για να είμαστε λίγο, ξέρει, όταν λέμε ο λαό, δεν σημαίνει πάντα ότι πάντα είναι όλο ο λαό. Όχι, απλά <laughs> λέω το εξή, ότι τελικά εγώ νομίζω ότι στην τελευταία ανάλυση αυτό που δεν έχει πάρει την απόφαση να βρεθεί απέναντι σε εκτελεστικό απόσπασμα, εάν χρειαστεί. Mm. για να γλιτώσει το παιδί του από το σκλαβοπάζαρο τη ξενιτιάς που αναγκαστικά σηκώνεται και φεύγει για να πάει να δουλέψει με 500 ή 300 ευρώ γιατί τόσα μεροκάματα υπάρχουν στο εξωτερικό ή μάλλον μερο, τι μεροκάματα μισθή mm. για τους Έλληνες μετανάστε, Πακιστανούς Έλληνες τους Έλληνες Πακιστανούς δηλαδή που πάνε και δουλεύουν η Γερμανία ή αλλού και ταυτόχρονα για να σώσει την πατρίδα του τα ξένα αρπακτικά που θα το, θα το ξεσκίσουν σαν κουφάρι. Μόνο αυτός έχει το δικαίωμα να αποκαλεί προγόνους του, αυτούς που χύσαν το αίμα για αυτόν τον τόπο mm. και την εκείνη την πανάρχια γενιά που κληρονόμησε ό,τι πιο πολύτιμο για την ανθρωπότητα, τη δημοκρατία. Κανένα άλλο κουφάρι δεν έχει το δικαίωμα να μιλάει για, για τους προγόνους, αυτούς τους προγόνους. Μόνο ο έχει κατακτήσει την προσωπική του αξιοπρέπεια και το φιλότιμο Και έχει πάρει την απόβαση και λέει εγώ Αν χρειαστεί και μπροστά στο εκτελεξιστικό απόσταμα Θα φωνάζω για την πατρίδα μου και τα παιδιά μου Μόνο αυτός έχει το δικαίωμα Έχει συνειδητοποιήσει και έχει ξεκαθαρίσει έτσι Και αξίζει Και τι α... έχει και την αξιοπρέπεια και το φιλότιμο Που είναι τα παραδοσιακά λέει της φιλής και όλα αυτά τα πράγματα Μην χαιρετήσω ναι, και παραδοσιακά, αλλά εντάξει. Λοιπόν, αυτά. στον που είτε και ενα μικρο μηνυμα ναι. σε όλους αυτούς που ειτε πινουν καφε και χαζευουν το ποδόσφαιρο, ή κάνουν στοιχήματα με αλόγατα, ή συζητάνε για την κόμινα του προηγούμενου βράδυ, βραδιού. ακούστε να δείτε, φίλοι, μπορεί να είμαστε λίγοι. Αλλά εμείς οι λίγοι έχουμε πάρει την απόφαση, ακόμη και αν αυτή η χώρα. Ακόμη και με τα όπλα θα απελευθερωθεί αυτή η χώρα Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει διαφορετικά mm. Δεν έχει σημασία πόσες θυσίες Ποτέ δεν το υπολόγισε αυτό, αυτός ο λαός μας Το τι θα, συχνά, θα συμβεί Δεν κόλωσε ποτέ στους κουκουλοφόρους απέναντι Ούτε στους σύγχρονου γερμανοτσολιάδες Και γερμανοτσολιάς δεν είναι μόνο αυτός που φέρει τον Αγγυλωτό Σταυρό σε παραποίηση δίθεν αρχαίου ελληνικού mm -hmm. μεάνδρου Κουκουλοφόρος και Γερμανοτσολιάς είναι ο γιατρός που ζητάει φακελάκι σήμερα και παρατάει τον ασθενή έξω από το νοσοκομείο και αρνεί να τον περιθάλψει δωρεάν Κουκουλοφόρος είναι Γερμανοτσολιάς και το αξίζει η ίδια τύχη Το ίδιο και ο δημόσιο υπάλληλο που θα για να κατασταθεί την υπηρεσία του ο Γκάου Λάιτερ και δεν δίνει τη μάχη να αποστατεύσει το τη δημόσια περιουσία το δημόσιο αρχείο την ίδια του τη θέση αυτός δεν αξίζει να την κατέχει τη θέση να τα πούμε και να τα ξεκαθαρίσουμε γιατί από αυτή τη μάχη ή mm. ετούτο το έθνος αν το αξίζει βεβαίως θα χαθεί ολοκληρωτικά αυτός ο λαός δηλαδή θα χαθεί ολοκληρωτικά όπως έχουν χαθεί εκατοντάδες έθνη και λαοί στην ιστορία έτσι ή θα αναγεννηθεί από τις τάξεις του καινούριο, ολοκένουριος και θαλερός και θαμπερός γιατί ακριβώς θα γεννηθεί στη βάση νέων αξιών εκείνων που πραγματικά μιλάμε για φιλότιμο, αξιοπρέπεια, δημοκρατία εθνική ανάταση ή αναγέννηση στη βάση αυτή και θα ξεκαθαρίσει με όλα τα μοιάσματα που τον μί μέχρι τώρα ούτε τα και από τα πάνω και από τα κάτω. Και ελπίζω να το κάνουμε ήρεμα, ήσυχα και ομαλά. Λοιπόν, ε, δεν σε διάκοψα καθόλου. Σήμερα με ευθνίδιασες ήθελα να σε ακούσω, όπως νομίζω και οι περισσότεροι ακορατές μας, διότι ήταν ένας συγκλονιστικό λόγος και αναγκαίος. Σε αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε χρονικά. Λοιπόν, ε, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα γυρίσουμε με τον Δημήτρη Καζάκη ε, σε περισσότερα, θα πούμε πολύ περισσότερα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς για αυτά τα μηνύματα που μας έχουν στείλει τόση ώρα που ακούγαμε τον Δημήτρη. Ε, έχουν έρθει πολλά μηνύματα πάνω σε αυτά που είπες. Ευχαριστούμε όλους αυτούς για τα μηνύματά τους. Λοιπόν, εδώ ο Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα, εκπομπή ΑΕ. Μετά από αυτή την πολύ ωραία, θέλω να πιστεύω, έτσι συζήτηση που είχαμε εδώ με τον Δημήτρη, περισσότερο βέβαια ο Δημήτρης αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι ήταν μια κατάθεση ψυχής όλο αυτό που ακούσαμε, για το πόσο έτοιμοι είμαστε, αν είμαστε πολύ λίγοι και πού βρισκόμαστε και πόσο αποφασισμένοι είμαστε να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Ε, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα έχουν έρθει πάρα πολλά αλλά θέλω να διαβάσω ένα από τα μήνυματα λέει ένας φίλος είμαι Έλληνας εθνικιστής δεν είμαι Ναζί δεν διακατέχομαι από την κομμουνιστικό μένος μπορούμε να συνεπάρξουμε κάτω από την ίδια κομματική στέγη δεξίοι και αριστεροί πατριώτες γι' αυτό yeah. υπάρχει το ΕΠΑΜ δηλαδή το ΕΠΑΜ δημιουργήθηκε ακριβώς με αυτή τη σκέψη ποτέ δεν φασίστα. Ποτέ mm -hmm. Και δεν θα προδώσω ε, Την ε, Να το πούμε Την ιδεολογία μου Που τουλάχιστον Η ιδεολογία που την καταλαβαίνω εγώ Δηλαδή ε, Με τα ιδανικά που γαλουχήθηκα εγώ δεχότσαν και τους βασιλικού Και τους βασιλικούς ακόμη Να πολεμήσουν μαζί Η γέτος του Ελλά Ήταν φιλελεύθερος, αξιωματικός, Βενιζελικό Ο Σαράφης ναι. Πολλοί δε ε, μαχητές, ε, αντάπτες και άλλοι προερχόντουσαν από την αιών του μετάξα Ο Μίξος πρώτος Σωστά Τότε Δεν τους είπε κανένας είσαστε στην ή προέρχεται από την αιών Ούτε τους ζήτησε κανένας να αλλάξουν ιδέες mm -hmm. Το αν αλλάξανε, αλλάξανε γιατί γιατί αντιμετωπίσαν το χάρο μαζί με κομμουνιστές 40.000 φορές, περάσαν από, από τις ίδιες φυλακές, ε, έγινε από, μέσα τα στην... υ... από τις ίδιες εξορίες, μέσα στην εξέλιξη της ιστορίας, έτσι. και αλλάξανε με δική τους με όλο, επιλογή. Μπράβο. Δεν τους το επέβαλε κανένας. Δεν τους είπε, για να είστε εδώ, άλλαξε η ιδεολογία. Mm -hmm. Και εγώ είμαι ο τελευταίος που θα απαιτήσω από τον άλλον να αλλάξει η ιδεολογία. Γιατί? Γιατί εγώ πιστεύω ότι Εάν μια ιδεολογία καλείται να υπηρετήσει την πρόοδο της κοινωνίας αυτό το αποδεικνύει στην πράξη δεν το αποδεικνύει ούτε με ιεροκύρικες ούτε με προσιλητισμό. Αν ο άλλος δεν πιστεί ότι αυτό που πρεσβεύει σαν, αξι... σαν αξιακό σύστημα τον βοηθάει να δει να προοδεύσει τότε είναι άχρηστο το αξιακό σύστημα που πρεσβεύει. Ή αυτός που το πρεσβεύει δεν μπορεί να το μεταδώσει. Να, να, να το, δεν, η φυσική του παρουσία mm -hmm. δεν εμπνέει ω προ το αξιακό σύστημα που αντιπροσωπεύει. Μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Mm -hmm. Άρα εγώ δεν έχω κανένα λόγο να προσελκύσω κανέναν, ούτε να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Ούτε με ενδιαφέρει. Για μένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να υπάρξει, να, να αποσαφινιστεί ο εχθρό και ο κοινό στόχο και στη βάση αυτή ε, να στρατευτούμε όσοι θεωρούμε. Καθήκον να το παλέψουμε, ανεξάρτητα αν θεωρεί κάποιο τον αριστερό αριστερό Και να πω για κάτι άλλο που το έχω πει πολλέ φορέ και νομίζω ότι ορισμένοι ε, κοροϊδεύω. Δεν υπήρξα ποτέ αριστερό, δεν θα γίνω ποτέ αριστερό. Εγώ δεν ήμουν είναι. και παραμένω κομμουνιστή. Αλλά με τη λογική ότι όποτε κλήθηκαν οι κομμουνιστέ να κάνουν το πατριωτικό του καθήκον, το κάνανε από πρώτη. Δεν είπαν ποτέ ότι σημείκτησε φυλακή ή είμαι στη φυλακή από αυτό το καθεστώς. Άρα τι γίνεται όταν ο Ιταλός ο Ζβολέας ερχόταν στα Αλβανικά εγώ κάθομαι ησύχα ωραία και περιμένω την κατάρρευση της χώρας. Όχι. Δραπετεύανε και ανεβαίνανε πάνω ανώνυμα και δίναν τη μάχη τους. έτσι Και ακόμη κι αν κινδυνεύανε γιατί η αστυνομία του Μανιάκη την εποχή εκείνη η ασφάλεια του ξανά και του ξαναγύριζε πίσω και τελικά του παρέδωσε στο γερμανό κατακτή. Συστά. Όσοι δεν μπόρεσαν να, να δραπετεύσουν, ακριβώ έτσι γινόταν. Λοιπόν, με αυτού είμαι, γι' αυτό και δεν είμαι με τους τωρινού μέσα από όλη το υπόλοιπο κόσμο. Δεν Όποιο δεν είναι πατριώτη στο έπακρο και δημοκράτη στο έπακρο, στο έπακρο δεν μπορεί να είναι και αυτό το δράμα τη ιστορίας. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτά τα. την κακοποίηση τη συγκεκριμένη Να μην κοινωνία, αυτό λέμε. Που αυτό συστήνονται και ω αριστερία. Δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι μια σημαία ευκαιρία η οποία τη χρησιμοποιούν διάφοροι για να κάνουν πολιτική καριέρα σε βάρο του κοσμάκι. Των αξιών που έχει και αν θέλει και τη ελπίδα ότι αυτή η πολιτική παράταξη που όταν σήκωσε τη σημαία. Τίμησε τη σημαία το εθνικό, το εθνικό Λάβαρο, όσο καμία άλλη παράταξη σε αυτόν τον τόπο. Οφείλουμε το που μέχρι του περισσότερου νεκρούς στου εθνικού αγώνε, αλλά τουλάχιστον το τίμησε, μπήκε στο DNA του Έλληνα. Και τώρα το ξεφτιλίζουν σε απίστευτο βαθμό όχι οι εχθροί τη αριστερά, η ίδια η αριστερά και η τη. Γι' αυτό και εγώ δεν ήμουν ποτέ, δεν θα γίνω ποτέ αριστερό με αυτή τη λογική. Mm -hmm. Και έχουν την τιμή να με έχουν δεχτεί σαν συναγωνιστή άνθρωποι που μέχρι χθε να, να θυμίσω σε μια ομιλία, σε στρατιωτικούς μάλιστα, σηκώθηκε ένας και λέει, εγώ μπορώ να, να πω τον εαυτό μου ότι είμαι δεξιός και είμαι αντικομουνιστής. Ναι, ναι, ναι. Αλλά με σένα, ναι. mm. Αλλάζω την άποψη για το ότι είναι κομμουνιστής, γιατί, γιατί είσαι αυθεντικός πατριώτης και νιώθω την ανάγκη να στρατηθούν μαζί. Για μένα ήταν μεγάλη τιμή. Mm -hmm. Να πει ένα άνθρωπο ο οποίο να το πούμε, ανατρεχιάζει με την ιδεολογία μου. Βέβαια. Έτσι, ότι με δέχεται να, να, να πολεμήσουμε ναι. μαζί, ναι. στον κοινό εχθρό. Από το ίδιο χαράκομα. Ναι. Αυτό νομίζω, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που μπορείς να έχει σε έναν αγώνα που, που πρέπει να υπάρχει ομοψυχία στο λαό. Αλλά για να υπάρχει ομοψυχία στο λαό πρέπει να ξεριζώσουμε τις εκείνες τις δυνάμεις ή τις φθοροποιές επιδράσεις που πάρουν να τον χωρίσουν ξανά και να μάθουμε να συνδιαλεγόμαστε ήρεμα, όμορφα και απλά όπως λέει ο ποιος της ότι... Δεν έχει σημασία όποιες και να είναι διαφορέ μα. Δεν... Στο ίδιο καζάνι βράζουμε δηλαδή όσο διαφορετικά και να είναι λέτε mm. να είναι τόσο διαφορετικά ώστε να μην βρούμε έναν τρόπο να συνδιαλεγούμε ακόμη και για αυτά που μας διαφοροποιούν σε αυτά που διαφορούμε Ό Όταν τα βάλουμε κάτω θα δούμε... Πόσα κοινά σημεία έχουμε όλοι δεν μεταξύ είναι, μας. Δηλαδή, Από όπου και τραγείο. αν προερχόμαστε και σε όποια κοινωνική τάξη και αν είναι. Μπορείτε να μέτρι μέτρι ένα, ένα, μια και για, για το φύλλο αυτό που έλεγε τον εθνικιστή. Κατά τη γνώμη μου ιστορικά ή αν θέλει από την άποψη έτσι mm -hmm. και όχι τη βλακεία, τη απίστευτη των ιδεολογημάτων που κυκλοφορούν ο εθνικισμό δεν είναι ταυτόσιμο με τον φασισμό. Για πάρα πολλού λόγου. Ο φασισμό και ο ναζισμός δεν ήταν ποτέ εθνικιστικέ ιδεολογίε. Δεν ήταν απόρρια του εθνικισμού. Χρησιμοποίησαν τον εθνικισμό, αλλά δεν ήταν απόρρια του εθνικισμού. Είναι οικουμενικέ ιδεολογίες. Και γι' αυτό ανέπτυξαν οικουμενικέ στρατηγικέ. Γι' αυτό άλλωστε χρησιμοποιήθηκαν από τον εμπειριαλισμό. Δηλαδή ποιον, από τον κοσμοπολιτισμό. Γι' αυτό και ο πόλεμο που, παρήγα, που παρήγαγε ο ναζισμός και ο φασισμό δεν ήταν εθνική πόλεμη. Δεν ήταν αναμέτρηση εθνών. εθνών Ήταν αναμέτρηση της ανθρωπότητας Με τη βαρβαρότητα mm -hmm. Και αυτό μπορούσε να το διεξάγει Ο κάθε λαός Με τα δικά του όπλα Γι' αυτό ήταν λαϊκή πόλεμοι Οι λαοί ανέλαβαν να λύσουν τις διαφορές τους Με αυτή την ε, Την πανούκλα Την παγκόσμια πανούκλα Που ε, είχε εξαμοληθεί Γι' αυτό και η μάχη, η, ο πόλεμος Δίδεξε ηχθή μόνο α, ανάμεσα σε διαφορετικά κράτη Αλλά και στο ιστορικό των κρατών και αυτή είναι η ιδιαίτερη του πολέμου. Έχει ένα πληκτικό κείμενο. Ο, ο ένας από τους πιο σημαντικούς Βρετανούς συγγραφείς που ονομάστηκε η Φωνή της Βρετανίας στον πρώτο χρόνο του πολέμου. Γιατί του δίνανε στο βρετανικό ραδιόφωνο ένα μισάωρο που διά, όπου μιλούσε στον κόσμο. Mm -hmm. Και λέει ότι τους εμψύχωνε τόσο πολύ σε μια πολύ δύσκολη στιγμή γιατί ήταν οι υποβαρθεσμοί της Ήταν η μοναδική στιγμή για την οποία ο, Βρετανικ, ο, ο λαός Αγγλίας οφείλει και πρέ η μοναδική στιγμή στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εκεί πραγματικά, όταν εκλείθηκε ο πόλεμο Βρετα... τη Βρετανία να γίνει λαϊκό, πραγματικά πήρε τα έψημα ενό πραγματικά πατριωτικού λαϊκού πολέμου. Γιατί όλε οι άλλε επιχειρήσει των Βρετανών στον δευτερογικό πόλεμο ήταν επικαιοκρατού χαρακτήρα από, το... από την αρχή στο τέλο. Γι' αυτό άλλωστε και δεν είχαν καμία στρατιωτική επιτυχία. Γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με επικαιοκρατικού στρατου την πανούκλα του φασισμού και του ναζισμού έπρεπε με λαϊκού στρατούς να το αντιμετωπίσεις αυτό έτσι, λοιπόν αυτό το πράγμα και το λέει αυτό, το ποια είναι η διαφορά του πολέμου του πρώτου του πρώτου πολέμου ή τον άλλο πολέμων με, την... με τον πόλεμο τον ίσως να χρειάζεται να το διαβάσουμε κάποτε γιατί δεν μπορώ να μεταφέρω κιόλα. την αξία ενός ναι, λογοτεχνικού κειμένου. κειμένου την αξία του Πρίτσλιγγ που α, έχει αλλά και, και άλλοι, και δικοί μας α, λογοτέχνες. Έχουν ακριβώ αυτή την ιδιωτερότητα. Γι' αυτό τα ταυτίζει τον εθνικισμό με τον φασισμό και τον ναζισμό στην πραγματικότητα προσπαθεί να συγκαλύψει και να, να ασκήσει απολογητική υπέρ του ναζισμού mm -hmm. και να συγκαλύψει ότι η δική του κοσμοπολίτικη αντίληψη είναι στην πραγματικότητα η συγγενική αντίληψη ή το alter ego ή τη δια, η διαφορετική πώ θα το πούμε έτσι ε, όψη του ναζισμού και του φασισμού mm -hmm. η παγκοσμιοποίηση είναι το αλτερέγο ego του ναζισμού και του φασισμού γιατί ο φασισμός και ο ναζισμός διεκδικούσαν νέα τάξη στον κόσμο Σωστά. δεν υπερασπιζόντουσαν κανένα έθνος έστω και με τη στρευλή ανώμαλη μεταφυσική αντίληψη τη, της φυλής ή του γένους με την αντίληψη τη χιτλερικού τύπου με τις αιματολογικές συγκένειες και τις ανοησίες, ναι, και κανένας είδου τέτοιο έθνος, δεν είναι ε, Προσπαθούσαν να επιβάλουν στο όνομα μιας πολύ μεγάλης ισχυρής δύναμης, ισχυρών οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων, μια παγκόσμια ηγεμονία άλλου τύπου. Mm -hmm. Οι δημιουργικιστές, ακόμη και αδιαφωνούν μαζί τους, Έτσι, στον τρόπο που αντιλαμβάνονται το ελληνικό έθνος, την πορεία του και κάποιο έθνο δεν υπερασπίζονται τη λογική της παγκόσμιας ηγεμονίας του έθνους τους. Υπερασπίζονται την ανεξαρτησία του, με τον τρόπο το καταλαβαίνω. Λαθασμένο κατά τη γνώμη μου επιστημονικά και ιδεολογικά, αλλά δεν χαλάμε εκεί. Στον τρόπο μάλιστα, ένας, το ζευγάρι αυτό, το, το, το, το ζεύχος, Σάντα. Ναι. Μου έλεγε το εξή ότι όταν ήταν ε, ε, όταν μαθητές, ήταν στην νεό. Υποχρεωμένοι ήταν στην νεό. Γιατί τα περισσότερα παιδιά πήγαιναν στον νεό. άλλο τα αρχή στο Και το υποχρεωτικό. Τα έχει λοιπόν. περιγράψει και ο Θοδωράκη. Και μου λέγανε ήταν το εξή. Αυτό είχα... το είχα ακούσει και από το Θοδωράκη. Ναι. Και το είχα ακούσει και από άλλου αγωνιστέ. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση. Λέει, ήταν υποχρεωμένο το καθεστώ. Προκειμένου να μα κρατάει. Mm -hmm. Να μα τονίζει πολύ έντονα το εθνικό πατριωτικό συνέστημα. Mm. Όταν λοιπόν το καθεστώς πρόδωσε αυτό, και συνθηκολόγησε απέναντι, εμένα μου είναι το συνέστημα Και αυτό κλήθηκα να το επερασπιστώ όταν ήρθε ο όταν ήρθε τον κατακτητή. Ναι. Με ποιος τα πήγαινα? Με αυτούς που σήκωραν τη δεξιά και είχαν προσχωρήσει στις δυνάμεις του κατακτητή ή με τους άλλους που πολεμούσαν. πήγα με αυτούς που πολεμούσαν. Mm -hmm. ε, αυτό το στοιχείο Mm -hmm. του εθνικισμού είναι το στοιχείο που μπορεί να μας ενώσει την κοινή πάλι έτσι mm -hmm. χωρίς την απέτηση ο ένας να αλλάξει τον άλλον δεν χρειάζεται mm -hmm. δεν υπάρχει λόγος η πράξη θα δείξει ποιος έχει δίκιο ή ποιος μπορεί mm -hmm. αρκεί να μάθουμε να συζητάμε αυτό συντροφικά όπως πρέπει να συζητάμε συντροφικά ακόμη και τι μεγαλύτερε διαφορέ. ένα τρίτο επεισόδιο έτσι, πάλι ιστορικά στην, στις Κορισχάδες. Οι Κορισχάδες ήταν ναι. το Εθνικό Συμβούλιο της Κυβέρνησης του Βουνού που παρήγαγε την Κυβέρνηση του Βουνού. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια των, α, των συνεδριάσεων ένας από τους λαϊκούς α, παραστάτες του λέγανε στην Εθνοσυνέλευση mm. ε, λαϊκούς εκπροσώπους στην, στην στο Εθνικό Συμβούλιο του Κορισχάδου που ήταν στην ουσία μια λαϊκή Εθνοσυνέλευση. Ένας από αυτούς λοιπόν σηκώθηκε πάνω και αφού είπε ε, είπε την ομιλία από όπου προέρχεται και τα λοιπά αυτό που τον είχαν στείλει να, να πει η εκλογές του, mm -hmm. έκλεισε με το λέει «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω βασιλεύς». Mm -hmm. Ήταν βασιλόφρονα δηλαδή. Ναι, ο άνθρωπος, εντάξει, ξέρει, πει το βασιλεύς. Πάγωσε το, mm -hmm. το κοινό, mm -hmm. γιατί βεβαίως η συνδυπτική πλειοσυφία ήταν από το Κμήσο Κόμμα Ελλάδα ή άλλα αριστερά, <συμίλια> μικρότερα, πολύ μικρότερα αριστερά κόμμα, σοσιαλιστικά κόμματα, να το πούμε σωστότερα, όπω ακριβώ αρμόζει. Γιατί έτσι προσδιοριζόντουσαν, κανένα από αυτού δεν προσδιοριζόταν αριστερός. αριστερό. <συμίλια> ποτέ στην ιστορία. <συμίλια> δεν προσδιοριζόντουσαν ποτέ ω αριστερό. Λοιπόν, και άλλοι ήταν φιλελεύθεροι, δημοκρατικοί, λοιπά κτλ. Έτσι. Ήταν και ελάχιστοι, <συμίλια> <συμίλια> βάσει βασιλική, πάγωσε αυτός που σηκώθηκε πρώτος και άρχισε όφιος να χειροκοτάει με έντονο τρόπο mm -hmm. ήταν ο γραμματέας ο τότε ο γραμματέας του κομμουνιστικού mm -hmm. Κόμμα της Ελλάδας. και σηκώθηκε πάνω άρχισε να χειροκοτάει έντονα mm -hmm. και βέβαια όλο το ο... το ο... να το κοινό, ναι. τον εκπρόσωπο ναι. που σηκώθηκε πάνω ναι. γιατί για να δείξει ότι ναι. το τι θα επιλέξει το τι το τι πολίτευμα ή με ποια πολιτιακή μορφή θα συνεχίσει η Ελλάδα αυτό είναι επιλογή του λαού mm. ελεύθερα τώρα έχουμε το κοινό καθήκον δύο πράγματα πρώτον να απελευθερωθεί η χώρα που το κατακτή και δεύτερον να δώσουμε τη δυνατότητα του λαού να επιλέγει ελεύθερα και σε επιλέξει επιλέξε βασιλιά Εγώ βέβαια κάθομαι πολύ... ενάντια και θα το παλέψω κτλ. Αλλά αν δεν πείσω, ποιο είμαι εγώ που θα το επιβάλω με διαφορετικού όρου. Το θέμα είναι να μην έχουμε την ελαζονία ότι κατέχουμε τη μοναδική αλήθεια. Αυτό είναι έτσι. ένα έτσι. πολύ πιο σύνθετο φαινόμενο <laughs> και ψυχιατρικό και ναι. πολλό. Ναι, λοιπόν, ο... Ο... αλλά θέλω να πω ότι ποιο είμαι εγώ που θα απαιτήσω είτε με τα όπλα είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Να επιβάλλω την άποψή μου όταν ο λαός μου δεν την αποδέχεται mm -hmm. ή δεν, δεν πείθεται από αυτήν. Mm -hmm. Έτσι. Αυτό αρκεί βεβαίω να έχει την ελευθερία επιλογής που δεν την έχει σήμερα. Mm -hmm. Αυτό, σε αυτό να συμφωνήσουμε. Και να παλεύσουμε από κοινό. Και αυτή την ενέχεια και ο πόλεμος που έγινε, θέλω να πω ότι εννοείται ο πόλεμο στην κατοχή από τους ανθρώπους που ήταν στα βουνά αλλά και στη συνέχεια ο εμφύλιος. Όταν συνεχίστηκε αυτό ο πόλεμο, δεν ήταν γιατί αυτοί που ήταν στα βουνά και είχαν τα όπλα και είχαν τη δύναμη, ε, αφού ε, έχισαν το αίμα του για να απελευθερωθεί η χώρα από του γερμανού κατακτητές μετά ήθελαν να επιβάλλουν το δικό του καθεστώ. Ήταν οι Άγγλοι κατακτητέ. Ακριβώ. Λοιπόν, έχει ιδιαίτερη σημασία. Οπότε φαντάσουν να έχει ισχύσει το αίμα σου. Αυτοί, αυτοί, έχεις... αυτοί που συνεργάζονταν με τον Γερμανό κατακτητή, μετά συνεργάστηκαν με τον Άγγλο κατακτητή. Β και χτυπήσαν άγρια θα σας πω κάτι τώρα εντάξει μια και είναι 22 δεκτορείο και αξίζει τον κόπο αν τα λέμε αυτά τα πράγματα γιατί είναι τελείως άγνωση υπάρχει ένα ένας λόφος στην Αλβανία ναι. πάνω την κουριτσά ναι. ο συγκεκριμένο λόφος ε, θεωρείται από τους στρατιωτικούς ειδικού ως ένας χαμηλός λόφος Ο οποίος ήταν στη γραμμή άμυνα Που είχε διαμορφωθεί Από τον ελληνικό στρατό Απέναντι στην Ιταλική Αρήνια Επίδεση Έτσι Την άνοιξη Σε αρχές άνοιξη ε, αρχές ανοιξεως, την, την, Της άνοιξης Του 41 mm -hmm. Εκεί αυτός ο λόφος Τον φιλούσε ή τον, τον κρατούσε ένα ελληνικό τάγμα mm -hmm σπάσαν τα μούτα του τρεις μεραρχίες ιταλικές συνολικά αν θυμάμαι καλά τα νούμερα γύρω στις 12.000 νεκροί από μεριάς ε, Ιταλών, Ιταλών και 2.000 Έλληνες πως γίνεται το τάγμα ε, να έχει 2.000 Έλληνες ε, ένα τάγμα να έχει 2.000 νεκρούς ε, με τις αναπληρώσεις εφεδρίες χανόντουσαν και, ε, εδώ, ε, πάνω σε ένα νομίζω. λόφο που να. πέσανε περίπου οι μισές, ε, οι μισές οβίδες όλου του αλβανικού σε αυτό το λόφο. Το αποτέλεσμα είναι να κατέβει σε ύψος. Οι στρατιωτικοί μετράνε τους mm. λόφους με το ύψος 382. Κατέβηκε περίπου 3-4 μέτρα από τους βοβανισμούς. Αυτοί που πολεμούσαν ήταν πάνω στα... βάζανε... Ο... οχειρωνότησαν πάνω ή πίσω από το... τα νεκρά σώματα των συναδέλφων τους το περιστατικό αυτό το οποίο είναι σημαντικό γιατί οποίος ακόμη και σήμερα στην Αλβανία ο χώρος είναι σπαρμένος με κόκαλα νεκρών μιλάνε για χιλιάδες έτσι θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές μάχες μετά τις θερμοπύλες στην παγκόσμια στρατιωτική ιστορία mm -hmm. το ξέρουμε το περιστατικό αυτό όχι Μα είναι γνωστό όχι έχει διατυπωθεί πουθενά, έχουν γίνει ε, με εξαίρεση ένα φίλο που τόσο θεωρώ το θεωρώ φίλο μου. Ξεωματικό ε, ε, ε, ε, ε, ένα από όπως έκανε όλο και η την ιστορία σε μια ένα περιφερειακό κανάλι. Ε, ε, το ξέρει ο κόσμος. Όχι. Γιατί. Γιατί ο Ταγματάρχης αυτός ο ήρωας που κράτησε, ναι, που κράτησε το λόγο, μέχρι τέλους γιατί δεν πάρθηκε ποτέ αυτός ο λόγος mm -hmm. ξέρετε τι έγινε αργότερα υπηρέτησε ως καπετάνιος του Ελλά και αργότερα μέραρχο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας συγγνώμη δεν μπορώ να είναι στο Δημοκρατικό Στρατό γιατί όταν μετά την uh, καπετάνιος του Ελλά, και νομίζω έγινε και μέραχος του Ελλάδας λοιπόν όταν ήρθε η κυβέρνηση ε, μετά τα Δεκεμβριανά, μετά ακριβώς τα Βάρκεζα, ο συγκεκριμένος προενταγματάρχης ε, και μετά μετά δικητής μονάδας του Ελλάδας το, το, χωρίς να είναι κομμουνιστής μέλος του Κομμουνιστικού Κομμάτου της Ελλάδας, mm -hmm. ήταν και παρέμενε όπως λέει ο φίλος, εθνική πατριώτης. Ξυλώθηκε και καθαιρέθηκε σε διαδικασία τιμωτική κλείστη και κλείστηκε φυλακή επειδή ήταν εξωματικό του Ελάς. ο άνθρωπος αυτός επειδή δεν μπόρεσε να άντεξει την ατιμώση αυτοκτόνηση και έτσι χάσαμε μία από τις πιο ηρωικές σελίδες ε, της ελληνικής ιστορίας της ελληνικής στρατιωτικής ιστορίας γιατί αυτός ή αποκλήθη, αποκαλέστηκε το αποκαλέσαν αυτοί που σήκωναν ε, το χέρι που χαιρετούσαν με υψωμένη τη δεξιά mm -hmm. και υπηρέτησαν τον κατακτητή σε όλες τις φάσεις του τον χαρακτήρισαν μίασμα κομμουνιστοσημωρίτη που δεν ήταν ποτέ και δεν έγινε ούτε, ούτε στη διάρκεια του εάν παρά το γεγονός ότι έφτασε μέραρχος και υπηρέτησε στο γενικό επιτελείο του mm. αυτός mm. ο ήρωας σήμερα δεν ξέρουμε ποιος είναι ούτε καν τα παιδιά γνωρίζουν αυτό το την πτυχή της ιστορίας αυτό Έτσι, το κομμάτι της ιστορίας κάτι από πολύ απλά πράγματα τέτοιες ιστορίες μπορούν να λέμε πάρα πολλές. πάρα πολλές και θα το κάνουμε αυτό θα φέρουμε ανθρώπους που ζουν ακόμη και σήμερα mm. να σας πούν πως όντας βασιλόφρονες, αξιωματικοί, ναι. του μόνιμου τακτικού στρατου, ναι. υπηρετώντας στο Ρούπελ ή στο Ιστίμπει, προσπάθησαν και, δυο... και δραπέτεσαν με το λόγο ολόκληρο ένοπλοι, προσπαθώντας να περάσουν στην Κρήτη, να πολεμήσουν στην Κρήτη. Και όταν είδαν τους εγκλέζου να... Να... να προδίδουν το τελευταίο ήχνος εθνικής αξιοπρέπειας που είχαν στο Εθνικό Έδαμο Στον Εμπερασπιζόμενοι την Κρήτη, Mm -hmm. Άλλη μεγάλη προδοσία, η συνδικολόγηση, η βρωμιά του καθεστώτο του βασιλιά και του φασιστικού καθεστώτο mm -hmm. είναι διπλή. Πρώτον, η συνδικολόγηση πάνω στα βουνά της Μακεδονίας που παραδόθηκε ολόκληρο ο στρατό ουσιαστικά αμαχητή. Και το δεύτερο, η παράδοση του Εγγλέζου της Κρήτη. Η προδοσία δεν έχει όρια. Mm -hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, αυτό ο χρηματικό που λέω, λογαγό. Το, που σήμερα είναι 90 και ναζί μαγκάρι Ω τα χίλια να τα χιλιάσει αυτός ο άνθρωπος μετά έγινε μέραγος του Ελλάς δεν έχασε ποτέ τι που του. ούτε μετεβλήθη αναγκάστηκε να περάσει εξόριστος 17 χρόνια ΣΟΒΕΤΚΙΕΝΟΣΙ για την επιλογή του αυτή και σήμερα είναι εδώ στην Ελλάδα Μάλιστα. αν το ρωτήσετε πως αυτό προσδιορίζεται Έλληνας πατριώτης θα σου πει το έχει κερδίσει Πέρα Οχι, το, okay. okay, το λέω. Είναι λέω τα... ότι δεν, πει... να πούν, αλλά... δεν, δεν πώς πώς λέει ότι είναι κομμunistής, ναι, ναι, ναι, ναι. δεν, δεν είναι καν μέλος υπο, ε, κομμάτι ε, δεν πεις ποτέ δεν και δεν βράμμα. Οτι... Ναι. Αυτό το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Αυτή την ιστορία που δεν να μας την ξεχάσω. Mm. Που δεν να μας ξαναπολώσουν πάλι. Mm. Μεδοτές δωσιολογικές ενφιλιοπολεμικού τύπου διαχωρισμούς, είναι στο χέρι μας και αυτοί που αυτό ως εθνικης θέσης και οτιδήποτε και εμείς που είμαστε α, ιδεολογικά από, διαφορετικό, από διαφορετική καταγωγή οφείλουμε στο το χέρμα, όχι οφείλουμε, καθήκον μας να μην το επιτρέψουμε να συμβεί. Υπάρχει όμως Δημήτρη, θέλω να πω ότι από τη μεταπολίτευση και μετά τουλάχιστον, ενοχοποίηση συγκεκριμένων λέξεων, δηλαδή το, εθνικ... το έθνος, η σημαία, η πατρίδα του, η μέλληνας πατριώτης, <Και> <Και> <έτσι>, ξέρεις κάποιοι, κατα... <Και> καμή... <Και> θέλω να πω αυτά. Όταν, σε μάθανε, όταν σε μάθανε να βλέπεις στη σημαία σου την ξεφτύλα και το ξεπούλημα του τόπιου πολιτικού κατεστημένου, γιατί για παράδειγμα να σε νοιάζει το νόμισμα, το οποίο είναι σύμφυτο με τη σημαία. Δεν να έχει σημαία, ο <Και> σύμβολου, <Και> εθνική κυριαρχία ή ανεξαρτησία, αν δεν έχει δικό νόμισμα. Ή για παράδειγμα, γιατί να συνδυάζει αν θα προσαρτηθεί στη Βαβαρία η Θράκη ή η Πελοπόννησος ή το Αιγαίο θα γίνει ελεύθερο λέει μέχρι το κατεχόμενο να. από ποιους από τους Έλληνες προφανώς και αυτός το λέει ο Μημαράκης ο Σαμαράς ο Αβραμόπουλος και όλα θα τα σκύβαλα Πρόσεξε ποια ε, γεωγραφικά που αναφέρεσαι, διότι λε κάποιε περιοχέ και θέλω να σου πω ότι ήδη στέλνουν μηνύματα. Κάποιοι πιστεύουν ότι ξέρει για κάποια συγκεκριμένα ότι η Θράκη θα πάει εκεί. Βλέπω εδώ διαβάζω κάποιοι η Λίμνο Αστιπάλια, ξέρει λέει ο δάσκαλο. Κάποιο σε λέει δάσκαλο εδώ. Έχει στείλει μήνυμα και λέει, πώ ξέρει ο δάσκαλο για τη Λίμνο και την Αστιπάλια, αν θα είναι τα πρώτα κομμάτια που θα κόψουν, αρχίζουν και αναρωτιούνται. Λοιπόν, Εντάξει πάντω ε, άμα μάθουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, αν έχουμε κάτι α, πολύ συγκεκριμένο ναι. και αποδείξιμο θα το πούμε δεν είναι πάντα έτσι δεν κάνουμε. Εντάξει, ε, Αλλά όταν σου λέει α πούμε το χαρτί σε ενα non non-paper, συγγνώμη για την έκφραση και με συγχωρείτε δηλαδή, σε ένα κολλόχαρτο που στο στέλνει σε μία μισή σελίδα το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών, οικο, οικονομικών και σου λέει ότι περιοχέ, περιφέρειες τη χώρα σου και τοπικέ αρχέ θα τεθούν υπό την εποπτεία ομοσπονδιακών κρατών συγγνώμη με συγχωρείτε είναι δυνατόν να ανεχόμαστε τον κάθε και δίκογλου, ή τον κάθε γλουγλού να σηκώνει και να σου λέει ότι αυτό δεν ισχύει και αν δεν ισχύει γιατί δεν κάνεις δεν καλείς το γερμανό πρέσβε εδώ ως είδηστε με το διπλωματικό πρωτόκολλο να, να του πεις πάρ ρε φίλε και φά ή στη διπλωματική γλώσσα να εκφράσεις τη δεσσαρία σκιά σου. Γιατί ρε μάγια, Γιατί ρε βγαίνεις τώρα και μου λες mm. έλα μόνε τώρα, εμείς δεν το δεχτούμε όταν το Πανσόκ το βγάλες στον αέρα. Να. Λοιπόν, θέλω ε, επειδή σήμερα ε, ο Δημήτρη έχει ξαφνιάσει και εμένα, αλλά με έχει ξαφνιάσει ευχάριστα. Μ' αρέσει που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ταιριάζει και με το κλίμα των ημερών, βρε, παιδί μου. Έρχεται η εθνική μας επέτειος να ξεφύγουμε λίγο, το έχουμε πει πολλέ φορέ από όλο αυτό το Muppet Show που, που ζούμε γύρω μα. Ε, πριν κάνουμε το δελτίο ειδήσεων, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, σε αυτά που λες θέλω να διαβάσω το μήνυμα του φίλου μα του Γιάννη. Δεν θα το διαβάσω όλο, θα διαβάσω μόνο ένα κομμάτι. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη, όμω, για όλα αυτά που έχει γράψει. Λοιπόν ένα κομμάτι θα διαβάσω που λέει Δημήτρη ο κόσμος θα ξυπνήσει Ακόμη και αυτοί που κοιμούνται βαθιά Το θέμα είναι όταν έρθει εκείνη η ώρα εσύ το ΕΠΑΜ και όλοι όσοι θέλουν να είναι εκεί Και να μην έχετε κουραστεί μέχρι τότε Το ότι εσείς αντιλαμβάνεστε περισσότερο κάποια πράγματα Και έχετε ξυπνήσει νωρίτερα Δεν σημαίνει ότι και οι άλλοι μπορούν να φυπνιστούν την ίδια ώρα με εσά. Θέλει το χρόνο του αλλά θα γίνει και όταν, Ελλάδα, και όταν γίνει η Ελλάδα θα δώσει και πάλι τα φώτα και θα δείξει το δρόμο για όλα τα άλλα έθνη. Αλλά μην τολμήσετε και τα παρατήσετε ποτέ. Αυτό είναι ένα κομμάτι γιατί λέει πολλά άλλα ο, ο Γιάννης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ε, Πάντως Γιάννη... να σας πω κάτι ε, με, με την... Έτσι για να το διαφοροποιήσουμε λίγα ναι. ε, Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από τις μεγάλες κινητοποιήσεις Πορτογαλίας και με δεδομένο ότι πάρθηκε όλο το μνημόνιο πίσω, δηλαδή καταργήθηκαν mm. όλα τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν από την κυβέρνηση, την κυβέρνηση συνενόχων mm -hmm. ε, της Πορτογαλίας, σήμερα το Δελτανιτάφανα κοινός θα δώσει τη δόση. Αυτό δεν είδες. Δηλαδή, τα παιδιά, ε, έλεος, ε, ε, ε, δηλαδή ναι. δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή, το αυτό τώρα, γιατί πρέπει να το συζητήσουμε γιατί έχουμε και άλλα. Πάνω σε αυτό κράτησέ το. Ε, να υπενθυμίσω ότι έως αύριο όσοι θέλετε να με, λάβετε μέρος στην κλήρωση για τα πέντε βιβλία του Δημήτρη η ελληνική πομπία, αύριο θα γίνει κλήρωση. Έχετε δικαίωμα συμμετοχής έως αύριο το μεσημέρι. Στο 543444 στέλνετε το μήνυμά σας γράφοντας ΕΠΑΜ και ενώ τη λέξη βιβλίο και το όνομά σα και αποστολή στο 54344. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, πέντε είναι τα αντίτυπα που θα μοιράσουμε εδώ από την εκπομπή ΑΕ, Ελληνική Πομπή του Δημήτρη Καζάκη. Λοιπόν, εδώ εκπομπή ΑΕ, με Δημήτρης Καζάκης Γεωργία Μπάστα, σε σήμερα σε μια εκπομπή με μια, έτσι, μια κα, κατάθεση ψυχής θα έλεγα περισσότερο που έχει σχέση και με τις ημέρες που διανύουμε είμαστε κοντά στην 22 Οκτωβρίου είναι μια σελίδα σημαντική στη νεότερη ελληνική ιστορία για τον τρόπο που αντέδρασε ο ελληνικός λαός για τον τρόπο που χειρίστηκε την κατάκτησή του από τους κατακτητές, τους Γερμανούς και τούτε στύχησε βέβαια όλο αυτό αλλά και τη δύναμη που βρήκε ο λαό παρά τι διαφορέ του, διότι και τότε και την εποχή του 40, και μάλιστα υπήρχαν έντονε διαφορέ και σε μια εποχή. Σε πολλέ πολιτικέ παρατάξει υπήρχε. αιματοχυσία. αίμα. Λοιπόν, του χώριζε αίμα και όμω ε... ενώθηκαν. Αυτό... Ε... αυτό πρέπει να κρατάμε. Με εξαίρεση ε... του φασίστε και ε... του ε... ναζί. Ε... Ε, ε... ε... Μάλιστα ε... είναι χαρακτηριστικό ότι αν διαβάζετε το ημερολόγιο του ίδιου του μεταξύ, Mm -hmm. θα δείτε πόσο εκνευριζόταν ο ίδιος ακόμη και ο ίδιος mm -hmm. α, με τους πράκτορες που είχε στο περιβάλλον του από τη Ναζιστική Γερμανία και τη Φασιστική Ιταλία στελέχη του καθεστώτος του ο οποίο, το οποίο βεβαίως θεωρούσαν εξαιρετικό το να παίρνουν λεφτά από τους Ναζί και να τους δίνουν τα σχέδια mm -hmm. του Ελληνικού Στρατού την άμυνά του, τον τρόπο που οργανώνεται τα πάντα βεβαίως όπως είπε και ένα. Ο συνταγματάρχης, η διοικητής ε, των Βρετανικών δυνάμεων που κλείθηκαν να πολεμήσουν ε, νάτε, δεν να ενάντια στους δεν μπορούσαν να φτάσουν παρά μόνο όσες τις θερμοπύλες πίσω. Άφησε όμως ένα βιβλίο για τον ινδο-αλβανικό και την εμπειρία του στην Ελλάδα και λέει ο ελληνικός στρατός δεν είχε τα όπλα, δεν είχε τα μέσα. Ε, τα, τα σχέδια του είχαν προδοθεί. Mm -hmm. Ε, ήξεραν τα πάντα ειδικά οι Γερμανοί ε, αλλά λέει ποτέ δεν υπολόγιζαν ότι θα, θα, θα, θα σκοντάψουν τόσο άσχημα στο βράχο που λέγεται φιλότιμο του Έλληνα στρατιώτη αυτό αποτέλεσε την άμυνα της χώρας και με αυτόν τον τρόπο αμένθηκε η χώρα την εποχή και, την και συνέχισε να τον πολεμάει μετά. Και στη συνέχεια. Ε, θέλω να σταθούμε και λίγο. Ε, μας έχετε στείλει διάφορα ερωτήματα που αφορούν ξέρεις και την καθημερινότητά μας τώρα και... αλλά ναι, ε, συγχωρίστε μας ένα... λίγο σήμερα είναι και Εναι, καθημερινά αναφερόμαστε αν αυτά τα με ζητήματα. Οπότε... Τα δεδομένα, εγώ θέλω να πω και μια ε, ιστορία σχετικά με αυτό που παίχτηκε χθε στο για να καταλάβουμε κιόλα. Mm -hmm. Ότι όταν προσπαθώ να γελειοποιήσω, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, προσπαθώ να γελειοποιήσω ορισμένα πρόσωπα Το κάνω όχι γιατί, πώς να το πούμε, έχω μια ιδέα για τον εαυτό μου και τέλο πάντων θεωρώ ότι όλοι οι άλλοι είναι έτσι Που συνήθω λέγεται από ορισμένους άσποντους φίλους ναι. ε, Απλά γιατί αυτός ο λαός, ο Μέρο Καματιάρης, ο εργαζόμενο αυτός που είτε δουλεύει και προσπαθεί να επιβιώσει με ένα μαγαζάκι που έχει ή με μια βιοτεχνία ή δουλεύει με ροκάμα το μέρος δουλεύει με ροφάει δεν μπορεί να εστάνετε δεός απέναντι σε αυτούς τους γεννήμους τύπους οι οποίοι το μόνο που έχουν να προσφέρουν είναι η εντολή να εξοντώσουν και να ανασκολουπήσουν έναν ολόκληρο λαό για αυτό το κάνω συγκεκριμένο ακούστε λοιπόν το εξή: ο κύριος Τουρνάρας με το όνομα να. μιλώντας ε, χθες Στη Βουλή, στη Βουλή αναφέρθηκε σε μια α, αποστροφή του μανόλη Γλέζου ο οποίος στη Βουλή μίλησε για συσάχθεια τι είναι η συσάχθεια συσάχθεια είναι η ακύριος των χρεών γνωστό από το Σόλωνα, σίωτο άχθος δηλαδή ξεφορτώνομαι, ξεφορτώνομαι αυτή το... Ε, το βάρος αυτό το, το, το, το βάρος που με πνίγει για μια χώρα λέει, που ακόμα έχει πολύ μεγάλο έλλειμμα στο ζήγιο τρέχουσών συναλλαγών ακόμα και αν βγάλει στους τόκους και που ακόμα έχει πρωτογενές έλλειμμα στον προπολογισμό θα ήταν αυτοκτονία το να κάνουμε σάχθεια ξεχνάω τα ηθικά επιχειρήματα προφανώς ο κύριος Στουρνάρας με το όνομα θεωρεί ηθικό το να εξοντώνεται ένα λαός από τους τοκογλίφους και ανήθικο το να πει όχι στους τοκογλίφους mm -hmm. κανένα πρόβλημα γιατί καλύτερα είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις συμπόνια σε ένα γκάγκστερ παρά σε έναν τεχνοκράτη του επίπεδου και του ύφους και του ήθου ενός τουρνάρα. Λοιπόν, με το όνομα. Μια χώρα που έχει ακόμα 5% του ΑΕ πρωτογενές έλλειμμα στο Συζύγιο Ταρκουσών Συναλλαγών εδώ βεβαίως ο φίλος, ο κόσμος βεβαίως δεν το ξέρει, το συνάφι μου που ίσως να ακούνε κάποιοι να. θα γελάει τώρα δεν υπάρχει πρωτογενές και δευτερογενές έλλειμοι στο στους συναλλαγών. Αυτό είναι η φεύρεση του Τουρνά με το όνομα. Κάτι πρέπει το να οποίο πρέπει αυτό πίσω Πρέπει πίσω. οπωσδήποτε, <laughs> ξέρεις, ναι. α, ε, αυτός θεωρεί ότι επειδή ο ίδιος είναι ανίδεος για να μην μπω... Κάτι άλλο, εντάξει, σταματάμε λοιπόν, στοιχό. Ναι. Ε, πρέπει να φλωμώσει τον κόσμο, τον κοσμάκι από κάτω που έχει το, τους αυτούς τους... Ε, Στου βουλευτέ λέει πρωτογενέ έλλειμμα ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών. Τρία πουλά και κάτω, δεν είπα τίδιο πράγμα. Υπάρχει μόνο το έλλειμμα. Mm -hmm. Έτσι. Και έχει ακόμα 1,5% πρωτογενέ έλλειμμα στον προ, στο προπολισμό. Θα ήταν αυτοκτονία αν κάνει μονομενή, μονομερίσεις εισάκτεια. Άλλο το να διαγράψει το χρέο με συμφωνία των δανειστών και άλλο να προχωρήσει μόνο σου. Λοιπόν, ένα. Η Αργεντινή όταν διέγραψε το χρέο το 2003 είχε πρωτογενέ έλλειμμα στον προπολογισμό πολύ μεγαλύτερο από το. Από το Αυτό που από έχει και ναι. Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν και ταυτόχρονα είχε και έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Σήμερα η Αργεντινή μπορεί να μην έχει λύσει τα προβλήματά τη ναι. αλλά έχει πλεόνασμα στον κρατικό τη προπολογισμό και πλεονασματικό το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Για το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Να. Δεν συζητάμε για τσάλες άλλε χώρες. Έτσι. 36 χώρες. Και από αυτές το σύνολό τους ήταν χώρες οι οποίες ήταν με τρομακτικά ελλείμματα. Διέγραψαν το χρέος και έτσι γνώρισαν ανάπτυξη. Έτσι. Mm -hmm. Λοιπόν. Αλλά βεβαίως όταν είσαι στορνάρα με το όνομα. Έτσι. Δεν μπορείς να τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν τα έχεις διαβάσει. Γιατί τι διαβάζεις. Κλασικά εικονογραφημένα. Τα κόμικ στριπ στι εφημερίδε. Και τα κόμικ strip, strip. Αυτά τα, τα. Δημήτρη μου, ο κύριο Τουνάρα, όλο του το αγώνα είναι να πάρουν τη δόση για να πάει στην το το προ... κεφαλοποίηση του τραπεζών. Το Οπότε ναι, το ναι, το γι' αυτό λέει όλε αυτέ τις να μπούρδες Όχι, να πάρει, που τη, δόση, λέει. Του τη αφού δόση, αφού. δόση του θέλει τη να πάρει. Δόση του, ε, και αυτό. έλεγε ότι θα Θυμάσαι τι Δεν ξέρεις τι τι με έχει εκνευρίσει. Δεν ξέρω. επειδή είμαι ο αποτυχημένο εγώ, Έχω σκυλοβαρεθεί κυρίω να μα κυβερνάνε οι επιτυχημένοι. Γιατί και αυτό πετυχημένος είναι πετυχημένο είναι. Πετυχημένο, λέει, στον ιδιωτικό τομέα λέει η Μέση Ανατολή. Ναι, και είναι και χαμάρει για τη μεταγραφή του. Ο Παπα Κωνσταντίνο χθε και αυτό, πετυχημένο επιχειρηματία. Τι επιχείρηση είχε, ουδή γνωρίζει. Ο... Αλλά ήταν πετυχημένο. Θέλω τον κύριο Παπακούκη, οι οποίοι αρνήθηκαν ε, ε, ε, για ε, ε, χάρη τη πατρίδα ω πατριώτε και είχαν τη δύσκολη στιγμή να υπηρετήσουν τη χαμάρα. Όλοι αυτοί πετύχουν. Δεν έχω λέει κανένα πρόβλημα, λέει, αλλά συγκινούμε με τι θέσει ε, του. Είναι λίγο. Έχει ρίξει πιτσαρία ο κύριο Αμάρ και επιτυχημένο. Ναι, πάντω δεν έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα λόγω Μάρξε. του franchise, Φαντάζομαι με τι πιτσακάδε. Λοιπόν, και λέω, γιατί όλοι αυτοί οι επιτυχημένοι ασχολούνται με εμά του ανεπρόκοπου, τα παράσιτα, του αποτυχημένου, του γραφικού, που δεν ξέρουμε τίποτα από βιοπορισμό μέρο-δούλη Ναι. Τι το καταλαβαίνω. Και έχουν αφήσει τα εκατομμύρια που έβγαζαν στον ιδιωτικό τομέα για τι πενταραδεκάρες. Δες να ήταν καλύτερο ε, να παιδιά. αναλάβουμε εμείς τη χώρα <laughs> να την κάνουμε σαν τα μούτρα μας. Yeah. Εμείς οι αποτυχημένοι, <laughs> τα <laughs> παράσιτα <laughs> που, ξέρουμε <από> δουλειά, <laughs> που ξέρουμε από δουλειά και πώς να φτιάχνουμε πράγματα που τα δημιουργούμε και είμαστε παράσιτα και τέλος πάντων έχουμε και ανάξιο είμαστε και αντιλαμβάνομαστε και ανάπωρο την ηθική. Δηλαδή που λέμε ότι δεν μπορεί να πεθάνει ένα λαό γιατί το θέλουν οι δανειστέ του. Α πούμε, έχουμε αυτή την ηθική παράκουση. Ναι. Λοιπόν, και λέμε τώρα, λοιπόν, για να καταλάβετε γιατί λέω ότι αυτό ο άνθρωπο είναι εκτό από το ότι εγώ πιστεύω, είμαι σίγουρο ότι το πτυχίο του, όπω και το διδακτορικό του, είναι σκοπιμότητας Είναι από αυτά τα, τα πράγματα που κολλάω σε ένα κόμμα ή σε κάποιε παρέε και μου δίνουν διδακτορικό ή αγοράζω διδακτορικό. Πρόσχεσαι να δε τι γίνεται. Γιατί το λέω. Θα σας πω λέει μια ιστορία Θα μας πει μια ιστορία yeah. Προς Θεού όχι την κοκκινοσκουφίτσα Η οποία είναι χαριτωμένη σήμερα Έτσι και τον έχεις δει πως γελάει <laughs> Με <laughs> το <έχω> έξυπνο σπινθυροβόλο <laughs> <laughs> βλέμμα τη Ελλάδα που τον διακρίνει <laughs> Λοιπόν την εποχή εκείνη δεν ήταν καθόλου όμως Μας λέει yeah. Προσε... Πρόσεξε την πηγή του Που βρήκε την ιστορία Που είπε στο ελληνικό κοινοβούλιο και ναι. δεν σηκώθηκε κανένας, ούτε γιαούρτι να το πετάξει, γιατί εγώ εκεί μέσα θα έχω γιαούρτια, δεν υπάρχει περίπτωση. Το τι κατανάλωση γιαούρτιο έχουν να γίνουν από τους βουλευτές του επάμε εκεί μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση, γι' αυτό καλύτερα δεν μην πάμε. Λέμε να φτιάξουμε άλλο κοινοβούλιο. Με τον τρόπο που το ξέρουν οι κάνουν. Τώρα που λε που τα γιαούρτια, μια μικρή. Εκθέση άκουσε ο σύντροφό μου και μόλι είπε να μην παίρνουμε πλέον τα γιαούρτια με το πλαστικό, αλλά τα γιαούρτια με το πύλινο. Πήγε και έφερα στο σπίτι 4-5 τέτοια. Μου λέει χρειάζεται τώρα για την 28 Οκτωβρίου. Δεν είπε, μου λέει με πύλινο Δημήτρη. Εντάξει, πρόσεξε να δει πού βρήκε την ιστορία. Την πηγή. Δημοσιεύτηκε στου New York Times το 1930 και παραδημοσιεύτηκε πριν από λίγους μήνες. Ο κύριος αυτός βρήκε μια ιστοριούλα η οποία είναι καταχωρημένη ακριβώς δίπλα στα φαρμακεία στις κηδείες στο Comic Strip και στο Σταυρόλεξο. Προφανώς ο τύπος, το μόνο που ξέρει να διαβάζει είναι τις μέσα σελίδες, λύνει το Σταυρόλεξο και διαβάζει το Comic που έχει New York Times με το πρωινό καφέ. διότι πέρα από πέραν αυτού αφιβάλλω αν έχει ανοίξει ποτέ το βιβλίο. Άκου λοιπόν σε τι, τι ιστορία διηγήθηκε. τι αναφέρθηκε. Όταν έγινε η Μπολσεβίκη Επανάσταση, καθότι είναι γνωστό έτσι, ο κύριο Τουνάρας με το όνομα, είναι αριστερός και μαστα μαρξιστής λενιστής. Έχει αυτό που σημαίνει και έτσι. <laughs> ε, όταν έγινε η Μπολσεβίκη Επανάσταση, είπαν στο Λένιν οι του να διαγράψουν το εξωτερικό χρέος. Καλεί λοιπόν το διοικητή της Κεντρικής Νέα Νέας Ένωση και τον ρώτησε πότε δημιουργήθηκε το εξωτερικό χρέος αυτός του είπε επί τσάρου είπε λοιπόν. και ο Λένιν λοιπόν άρα το χρέος διαγράφηκε γιατί πέθανε με τους τσάρους το επόμενο διάστημα όμως η ξένοι στρατοί περικύκλωναν τη Μόσχα είπε ο Λένιν ένα πρωί τα κανόνια μας δεν ακούγονται. Mm -hmm. ξέρεις ήταν δίπλα στο του τα κανόνια και δεν ακουγούνται διακοπή μετάδοσης του είπαν ότι δυστυχώς αγοράζαμε τα βλήματα από μια χώρα και σήμερα δεν έχουμε το ξένο συνάλλαγμα για να αγοράσουμε βλήματα βλήματα έτσι από τη χώρα αυτή γιατί διαγράψαμε λέει το χρέος το χρέος της και είπε Συγκρατούμε να μην γελάσω λίγο σου λέω Λοιπόν και είπε Για φωνάξτε τις ξένες τράπεζες για να συμβιβαστούμε <Συγκλή> Αυτή είναι σήμερα μια χαριτωμένη ιστορία <Συγκλή> Τότε όμως δεν ήταν... Και πετάγεται η Λίτσα Αμανατίδου Πασχαλίδου. Τι ωραίο παράδειγμα. <laughs> Συνεχίζει ο Μέγας Στουρνάρας με το όνομα. Ξεχάστε τα κανόνια και ας πάμε σε μια χώρα σαν τη δική μας σήμερα που δεν έχει ούτε καν αυτοδυναμία στην παραγωγή τροφίμων. Αυτό είναι ο Υπουργός Οικονομικών <laughs> τώρα. Ναι, ναι. Εισάγουμε κρέας ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Εισάγουμε φάρμακα, εισάγουμε πετρέλαιο. Λίτσα <laughs> Αμανατίδου Πασχαλίδου. <laughs> Ξανά. Ποιος θέλει γι' αυτό ε. Στουρνάρα, ο Στουρνάρας με το όνομα την αγνοεί και προχωρά άρα τι είδους εισάχτια να έχουμε λοιπόν δυστυχώ λέω δεν τον καταχέριασε κανένας πρώτον η το συγκεκριμένο στριπ που διάβασε ε. δεν είδε ο, ε. ο... ο υπουργός οικονομικών; ότι είναι μύθευμα Είναι, το έχει γράψει κάποιος ως ένα μύθιστό ένα, ρήμα. Ναι. Γιατί ναι. γιατί τότε η Σοβιετική Ένωση επί Στάλιν είχε έρθει σε επαφή διαμέσου ε, του το Αμερικανού πρέσβη ναι. να πάρει δάνειο ναι. από τις Ινωμένες Πολιτείες. Έτσι. Ευτυχώς δεν το πήρε. Γιατί θα είχαμε τον Κορπατσόφ σε μορφή Στάλιν να αλλάζει τη Σοβιετική Ένωση εκείνη την εποχή. Διότι αν είναι με, το μεγάλο λάθος οι Αμερικανοί, στρατηγικό λάθος για αυτού. Ναι. Αλλιώ θα τους είχαν, θα είχαν θα γίνει, θα τους γίνει γίνει να προωθήσει. Ναι. Λοιπόν, ε, όπως τους πρότεινε ο Αμερικανός Πρέσβης, γι' αυτό τους έφερε σε επαφή, ναι. λέει δώστε τους τα λεφτά και μετά θα τα βρούμε την ιστορία. Και μην του δουλήσετε τώρα τίποτα, δώστε τους τα λεφτά. Και μετά τα βλέπουμε. Μετά τα βρίσκουμε την ιστορία. Έτσι, ο ο λοιπόν σωστό. υπάρχουν όλα αυτά. Όλα αυτά που λέω δεν, είναι, δεν τα είδαμε δίπλα στο Comic Strip της New York Times